Κεφάλαιο Ιωτα Δέλτα Σελίδα 62 Στίχη 1-12 Η Αποκεφάλιση του Βαπτιστού 1. Κατ' ενκείνω των καιρών, οίκουσε νοηρόδη ο αντίπα ο, ο Τετράρχη τη Γαλιλαία και Περέα την φήμη του Ιησού. 2. Και είπεν στου αυλικού του. Αυτό είναι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή. Αυτό αρεστήθηκε νεκρών με νέα αναποστολή από τον Θεό και γι' αυτό οι υπερφυσικέ δυνάμει ενεργούν διαμέσου αυτού. 3. Είπε δε ο Ιωάννη περί του Ιωάννου ότι ανεστήθηκε νεκρόν διότι ο Ιωάννη τον είχε θανατώσει. Αφού δηλαδή συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έβαλε στην φυλακή εξαιτία τη Ιωάννη, η οποία ήταν το σύζυγο του Φιλίππου του αδελφού του και συνέζη τώρα με τον Ιωάννη. 4. Διότι του έλεγε ο Ιωάννη, Δεν σου επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού να έχει αυτήν σύζυγον». 5. Και ενώ η Σαρχάς, παρακινούμενος από την Ηρωδιάδα, ήθελε να τον φωνεύσει, εφοβήθη τα πλήθη του λαού, διότι εθεώρουν και σέβονται αυτόν ως προφήτην. 6. Αλλά όταν εορτάζονται τα γενέθλια του Ηρώδου, εχώρευσεν η κόρη τη Ηρωδιάδος εις το μέσο των προσκαλεσμένων εις το τραπέζι, και άρεσε ο χωρός της τον Ηρώδη. 7. Δι' αυτό της υπεσχέθη με όρκο να τη δώσει κάθε τι που θα εζήτη. 8. Αυτή δε οδηγηθή από τη μητέρα τη, δόσμη, είπαν εδώ επάνω στο πιάτο την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. 9. Και λυπήθη ο βασιλεύ δια του και δια εκείνου που εκάθενed μαζί στο τραπέζι, ει του οποίου ήταν οκτεθειμένο, και δεν ήθελε να παρουσιαστεί ότι η τον των λόγων του και των όρκων του, έδωκε διαταγή να δοθεί η κεφαλή του Ιωάννου. 10. Και αφού έστειλε απεκεφάλισε τον Ιωάννιν στην φυλακή. Ένδεκα, και φέρθηκε κεφαλή του επάνω εις πιάτο και δόθη στο κοράσιον και την έφερε εκείνο στη μητέρα του. 12. και πήγαν οι μαθητές του Ιωάννου στην φυλακήν και σήκωσαν το σώμα του και το έθεψαν. Και μετά την ταφήν ήλθαν και ανήγκυραν στο τον Ιησούν το συμβάν.